Κεφάλαιο ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ σελίδα 440 στίχη 1 έως 11 Ο Κύριος παρηγορεί τους μαθητάς 1 αλλα μην ταράσετε η καρδία σα επειδή ακούσατε ότι πρόκειται να με αρνηθεί ο Πέτρος Πιστεύετε στον Θεόν ο οποίο προνοεί περί του έργου μου και ο οποίο θα προνοήσει και για σας η οποία τάχθηται στο έργο αυτό Πιστεύετε ακόμη και εις εμέ ο οποίο, ω Μεσσίας και Απεσταλμένος του Θεού θα εξακολουθώ και μετά των θανατών μου στου ουρανού να συμπληρώνω το έργο μου. 2. Στην ενουρανή οικείον του πατρός μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονή, αρκετοί για να δεχθούν και εσά και όλου του πιστού. Γι' αυτό λοιπόν έχετε πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεών. Εάν δεν υπήρχαν πολλοί τόποι διαμονή στον ουρανό, θα σα το έλεγα. Αλλά υπάρχουν. Και εγώ πηγαίνω τώρα να σα ετοιμάσω τόπον, διότι για να ανοιχθεί είσοδο του ουρανού στου ανθρώπου, είναι απαραίτητο η μεσητεία μου. Δι' αυτό δε πρέπει να πιστεύετε και ει εμένα. 3. Και αν υπάγω και σα ετοιμάσω στου ουρανού τόπον, πάλι θα έλθω πλησίον σα κατά την ώρα του θανάτου δι' ένα έκαστον από εσά, και κατά την δευτέρα παρουσία μου δι' σα και θα σα παραλάβω πλησίον μου, δια να είστε κι εσείς εκεί όπου είμαι εγώ. 4 και το μέρος εις το οποίο πηγαίνω εγώ τώρα το ξέβρεται καθώς ξέβρεται και τον δρόμο ο οποίο οδηγεί εκεί 5. Λέγεις αυτόν ο Θωμάς Κύριε, δεν ξέβρομαι που πηγαίνεις τώρα και πως είναι δυνατόν να με τον δρόμο 6. Λέγεις αυτόν ο Ιησούς Εγώ είμαι ο μοναδικός δρόμος για το οποίο μπορεί κανείς να φτάσει στον ουρανό διότι συγχρόνως είμαι και η απολύτως αλήθεια και η πραγματική και πηγαία ζωή. Κανεί δεν είναι δυνατόν να έρθει προ τον πατέρα και να μετάσχει τη μακαρία του ζωή, παρά μόνων διεμό, ο οποίο για τη διδασκαλία μου σα γνωρίζω τον πατέρα μου και την αλήθεια αυτού, και αυτού, δια τη διαστισία μου ο αιώνει ο αρχαιρέ σα συμφιλώνω προ αυτόν. 7. Εάν με είχατε γνωρίσει καλά, θα γνωρίζετε και τον πατέρα μου. Και από τώρα, οπότε θα δοξαστώ και θα σα στείλω το άγιο πνεύμα αυτό θα σας φωτίσει και θα τον γνωρίσετε και δια της νέας ζωής που θα σας μεταδώσει η οποία θα σας ενώσει με εμέ θα τον είδατε με τους οφθαλμούς της ψυχής σας και θα καταλάβετε το μεγαλείον του τα σωτηριώδης βουλάστου του και το θέλημά του επειδή δε αυτό θα γίνει ασφαλώς ευθύ μετά το πάθημά μου και την επί του σταυρού θυσίαν μου δι' αυτό μπορώ από τώρα να είπω ότι γνωρίσατε και έχετε ήδη τον πατέρα 8. Λέγει σ αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξα μα η αποκαλυπτική οπτασία στον πατέρα και τη μεγαλοπρεπή δόξαν του, ώστε να είδομεν αυτήν όπω άλλοτε ο Μωυσής και ο Ισαΐας, και μα είναι αρκετό τούτο. 9. Ε, ναι, λέγει σ αυτόν ο Ισού. Τόσον καιρό είμαι μαζί σα, Φίλιππε, και δεν με γνώρισε ακόμη ποιο είμαι κατά την θεία μου φύση. Εκείνος που έχει ήδη μέ και εξετίμησε προπόντο την αλήθεια της διδασκαλίας μου και την αγιότητα της ζωής μου και την θαυματουργική δράση μου, είδε και τον πατέρα, διότι εγώ είμαι ο φυσικός Υιός Του και την ανθρωπίνη φύση μου εκλάμπει η αλήθεια και η δόξα και η αγιότητα του πατρός μου. Και πώς συλλέγει, δείξε μα τον πατέρα. Δέκα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι αχώριστα συνεινωμένος με τον Πατέρα, ώστε εγώ να είμαι και να μένω μέσα στον Πατέρα και ο Πατήρ να είναι και να μένει μέσα μου. Είμαι δε τόσο πολύ ενωμένο με τον Πατέρα μου, ώστε τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω και σας διδάσκω δεν τα λέγω από τον εαυτόν μου, αλλά ο Πατήρ μου που μένει μέσα μου. Αυτός ενεργείται τα υπερφυσικά έργα και επιβεβαιή δι' αυτών ότι είμαι θααχώριστη και ότι η διδασκαλία την οποία διδάσκω δεν είναι η δική μου, αλλά προέρχεται εκ τη Σοφία του πατρός μου. 11. Να πιστεύετε σε μένα όταν σας λέγω ότι εγώ είμαι το πατρί και ο πατήρ είναι εμεί. ώστε εγώ και εκείνος, μόλον ότι διακρινόμεθα ξεχωριστά πρόσωπα, αποτελούμεν συγχρόνω ένα Θεόν. Ειδάλλως, και δεν πιστεύετε στου λόγους μου αυτούς, τουλάχιστον πιστεύσατε με για τα υπερφυσικά έργα που ενεργώ.